Τη βραδιά των εκλογών το μνημόνιο πεθαίνει. Ήταν Μα μια πεποίθηση των πάντων ότι η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία για σήμερα Πιστεύετε ότι υπάρχει μνημόνιο. Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Γιατί τώρα κάνετε λάθο. Λοιπόν, μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Όχι κύριε Βαγγελάτου. Μνημόνιο δεν υπάρχει. Το καταργήσατε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Α Υπάρχει μνημόνιο. Πε μου υπάρχει σήμερα δεν υπάρχει μνημόνιο. Είναι ο Θεό ο Είναι... Ναι, να τον προσκυνήσουμε τότε. Όντω πάει. Κατήργησαν και το μνημόνιο. Δεν το έχει καταλάβει. Όχι ακριβώ. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχε. Γιατί είσαι κολλημένο, γι' αυτό δεν το είχα καταλάβει. Για αυτό, για αυτό, αυτό. το μνημόνιο. Όχι, δεν εσκίστη Δεν υπάρχει. Πώ δεν είπε Ναι, δεν υπάρχει. Δεν είπε τι το κάνανε. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Το Αυτή πει... τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μνημόνιο. Το πήρε ο Θεούλη κοντά του. Ξεκινήσαμε πάλι με την προσευχή. Ναι. Γιατί ξεκινάμε κάθε μέρα, επειδή είναι εδώ τα οστά τη Αγία Βαρβάρα. Τον. Και κάνουμε και εμεί τη δική μα προσευχή με το Ζαγορέο. Αυτή μα έχει κάτσει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από απόσταση. Τον νησού, το Ζαγορέο. Η, τα... η Αιγύα θεραπεύει μόνο αν πα κοντά τη, αν μακριά ζητεί καλύτερα. Από μακριά τι είναι η υπεραστική θεραπεία, θα κάνουμε. Δεν ξέρω. Ε, δεν γίνεται αυτό. Ενώ από κοντά είναι... Και όταν έκανε μια χρέωση ή έπαιρνε μακριά, χρέωνε τον αλλιώ. Το ίδιο mm. είναι. Μάλιστα. Έχει και ένα κόστο αυτό το πράγμα το είσαι μακριά. Χίλια χρόνια που έλειπε και δεν βοηθούσε όποιον ήταν εδώ, γι' αυτό είχαμε τόσε στεναχώριε. Μα mm, θανάτου και τέτοια. Είναι αδιέξοδο όλη αυτή η συζήτηση. <laughs> δεν οδηγεί πουθενά σε τείχο. Γιατί, τίποτα. Πού είναι ο επόμενο σταθμό του, τη τουρνέ Δεν ξέρω. Δεν, νομίζω θα φύγει. Και... και δεν πάει στη Σύρια κάτω. Ε, δεν ξέρω. Γιατί δεν πάει στη Μεσόγειο κάτω που πα και ζωντανέψουν αφού όλα, σε όλα πιάνει έχει υψηλό ΦΠΑ. Γι' αυτό δεν πάει. Ναι. Τι να, οι διανυκτερεύσει θα είναι λίγο τιμπημένε. Mm. Αν και είπε μετά το καλοκαίρι εδώ ο Υπουργό, μίλησε σήμερα και στα Οικόνομη και στη Βουλή, έχει πει τα ντερά του Βαρουφάκη. Τα πάντα. Τον Ζητάμε τα Ναι, όλα. Με όλα με τον είναι, ειδικά είναι. σήμερα έχει πει πάρα πολλά. Χτε έξω από τι διαδηλώσει έχουμε πάει πάλι στη εβδομάδα που μιλάει ο Βαρουφάκη. Ε, το θέμα είναι εδώ, ότι δεν υπάρχει μνημόνιο. Το καταργήσανε. Παλιά ήταν ένα υπουργό τη Νέα Δημοκρατία, ο Λάσκαρη, επί καραμαλή του Θείου, mm. 70 τόσο δεκαετία, που είχε καταργήσει την πάλι των τάξεων. Ah. Ένα άλλο, oh, δεν θυμάμαι τόσο, είχε καταργήσει και το νεφο. Ένα άλλο, πάλι υπουργό στην ίδια περίοδο, ε, περίοδο, ότι το βλέπαμε τότε. Είχε νεφο η Αθήνα. Δεν τα θυμάσαι, όσο είναι μικρό. Και μονάζικα και τα υπόλοιπα. Είσασα μεγάλο και τότε. Όχι, και αλλά γίνεται. ήμουν μικρό και το ah. θυμόμουν. Ah. Εσύ δεν υπήρχε. Είναι πιο μικρό. Είναι yeah. πάρα πολύ μικρό. Ε λοιπόν, είχε καταργήσει και τον έφο. Ήρθε τώρα ο μπαλάφ, ΣΥΡΙΖΑί δηλαδή, να καταργήσουν και το μνημόνιο. μου. Yeah, yeah, yeah, yeah. Δεν υπάρχουν ούτε επιπτώσει, yeah, yeah, yeah. ούτε... μα κροϊδέψαν. Τίποτα απολύτω. Yeah. Άρα, άρα, δεν το σκύσαμε. Είχαμε επίση θα το σκήψουμε. Όχι, όχι, oh, όχι, δεν το υπάρχει. Καλά. Δεν θέλω καταργητικό. Δεν υπάρχει, δεν είπε δεν το καταργήσαμε. Δεν υπάρχει. Δεν mm. υπάρχει. Πόλο αυτό που νομίζαμε, βγάλαμε το ΣΥΡΙΖΑ λόγω μνημονιών. Όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σου λέτημα. Είναι καλύτερη από όλου. Κακόσ τη συγκρίνουμε με το Του, πασό. Καλού. και στα Γιατί... πρόσωπα. Και oh. ε, ο παλάχιστον, έχει... έχει... κα... είναι ο διακουμάτο του, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παλάφισε είναι εγώ τον είχα από μικρό τον έχω καταλάβει. Okay. Και τον παρακολουθούμε εκτενό και τον μεταδίδουμε. Και, και... Έχει και... ξεπεράσει το επίπεδο φωτογράφηση των προϊόντων στα πάντα. Αυτό εδώ που είπε δεν είναι καλύτερο. <laughs> ναι. Μα, τι, τι είναι καλύτερο. Δεν υπάρχει μνημόνιο πέντε χρόνια σε μια Ελλάδα ρημαγμένη, καμένη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, από τον άλλο φωτογράφησε τα προϊόντα. Τι υπάρχει πε μα. Εμένα ρωτώ τι υπάρχει. Το λέω αλλιώ τι δεν υπάρχει, και τρόικα δεν υπάρχει, Χειρο Πολύγη. Επίση, ο μπαλάφα, γιατί βγήκε και χθε βράδυ και τα έλεγε αυτά. Ε, δεν είπανε ποτέ ότι θα σκίσουν το μνημόνιο. Θυμάσαι εσύ, κάνε έναν Σιριζέο να λέει θα σκίσουμε μνημόνιο. Όχι, oh, oh, ούτε το τσίπρα. Μια φορά κατά λάθο oh, oh, το τσίπρα oh, το έχω σκίσει. Κανεί δεν έχει πει. Δεν ah. έχει πει κανεί ούτε, ούτε ο στρατούλη. <σχελίσαι> ούτε ο τσίπρα. Και αν δεν έχουν πει το σκίζουμε, με διάφορα θα κάψουμε, θα καταργήσουμε <σχελίσαι> με έναν. Καλά, και αν είπαν μια φορά θα το σκίσουμε, νοούσαν το παρόν. Δεν το έχουν πει καμία. Θα σκίσουμε το παρόν, θα φέρουμε άλλο. Αφού δεν υπάρχει μνημόνιο. Είναι δυνατόν. Α αποφασίσει κάποιο τι θα γίνει. Δεν υπάρχει, θα το συζητάμε. Ο μπαλάφα λοιπόν για. Το ότι δεν έχουν πει ποτέ ότι θα σκίσουν το μνημόνιο. Υπάρχουν ερωτήματα από ακροατέ αν η εντολή από το λαό ήταν να σκίσετε ή όχι το μνημόνιο. Να βγούμε. Ν να σκίσετε το μνημόνιο. Να το κάνουμε τι. Μ να το σκίσετε το μνημόνιο. Ρωτάν πολλοί φίλοι ο Χέντελ. Να το κράτο. σκίσουμε ναι, ναι. εμεί. Ποτέ είναι αυτά που λέτε. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Να, να το σκίσετε το μνημόνιο. Ρωτάν πολλοί φίλοι ο Χέντελ. Να το, το σκίσουμε εμεί. Ποτέ είναι αυτά που λέτε. Η πρώτη πράξη τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Για λόγου λογική αλλά και επιβίωση, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου. Ακούσε λοιπόν τι λέμε, και αν δεν κάνω λάθο. Όχι, δεν είναι μετασυστήματα, Λοιπόν, ο, το, ο εσύ εσύ δεν έλεγα... λέμε τέτοια πράγματα. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Δεν είπαν ποτέ εμεί τέτοια πράγματα. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπω ακριβώ τα ψηφίσατε προχθέ, όλων των μέτρων που εξαθλειώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Ουδή έχει πηγαινε, κ. Το με ένα άρθρο και ένα νόμο δεν το θυμάστε. Εγώ το ένα. Έτω, ότι ήταν. ο Οι πραγματικέ μα δηλώσει δεν ήταν. Γνώριστε, δεν ήταν προγραμματικέ, mm. δεν τα έχουμε πει ποτέ όλα αυτά. Όλα αυτά που ακούσαμε από Τσίπρα και Στρατούλη δεν υπάρχουν και αυτά. Όχι δεν υπάρχει με, τίποτα Όχι με ένα άρθρο, δεν είναι σωστό. Αυτά τα κάνουμε προηγούμενα. με καμιά πράξη πάει να το και το μνημόνιο, όχι. Ο Σαμαρά τα άσκησε κάθε δευτερόλεπτο και κάθε λεπτό. Κομμάτι, κομμάτι. Ετούτη εδώ δεν υπάρχει. No. Το εξαφάνισε. Είναι πολύ ωραία όντω. Είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Και αντί όλων αυτών έρχονται κάτι φόροι. Έχει μάθει κάτι φόροι. Έχεται νομοσχέδιο είναι. και καλά <laughs> φάκελοι Μόνο μόνο σχέδιο. Δηλαδή το θα φορολογικό είναι. θα έχει φόρους... Είναι ένα νομοσχέδιο. Γιατί μπορεί να έρχεται και λάθο πόρο. Γιατί όταν λέμε ρήξη εδώ. Είσαι προπετή. Ναι, ναι, είμαι ό,τι θε, βάλε. Δεν με Να περιμένουμε πώ ναι, έχει ναι, ναι, μείωση και λάθο πόρο. Δεν περιμένουμε ελάφιση. ούτε ένα δευτερόλεπτο. Περίμενε εσύ όσο θε και μαζί με το μισό ελληνικό λαό που έχει μάθει να περιμένει και να ελπίζει. Δεν θα συμμετέχω σε αυτήν την. Θα πάω να τσιτσιδωθώ και εγώ, αν αφαιρεί αυτή Όπω είπε η κανένα δηλαδή. Θα τσιτσιδωθώ μαζί <laughs> με τη Γιάννα. Ναι, να τσιδωθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Όπω χθε το σκέφτομαι. Είμαι σίγουρο. Να σου πω. Ε, είχαν, έχουν εντολή για ρήξη η κυβέρνηση. Ποιο είναι το μόνιμο μότο που λέμε, το τελευταίο τρίμηνο. Όχι, δεν ξέρω. Δεν, με, δεν, με, δεν έχουν. Όταν εντολή. σου βάζει και κάποιο κα, κα, άλλο, Όχι, Έχουν εντολή για ρήξη. Για ρήξη, για ρήξη, όχι. Όχι, το λένε όλοι, το λέμε όλοι κτλ. Για φόρου έχουν εντολή. Όχι. Δώσαμε ε, εντολή στι 25, βάλε φόρους. Σε ποιον δίνει εντολή να βάλει φόρους. Σε ποια κυβέρνηση έχει δώσει εντολή να βάλει φόρους? Και γιατί. Ερμηνεύουν τη δική μου εντολή προς το ΣΥΡΙΖΑ και την βάζουν φόρου και δεν την ερμηνεύουνε να κάνει ρήξη. Να ήταν πιο σαφής η εντολή σου, τι να σε κάνω. Ε, το ξέρω ότι δεν είναι ρήξη, γι' αυτό πρίξη, λέω. Πρίξη. Να, μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Για να έρθω πιο σαφή εντολή. Για να έρθω πιο σαφή εντολή. Για να έρθω πιο χαλαρά τα αστεία σου, να φτιάξουμε καινούργιο σηκώτη απότομα. Σιγά σιγά. Λοιπόν. <laughs> το ξέρω. Γιατί δεν έδινε πιο σαφή εντολή. Λένε επίση. Τι πιο σαφή αποφεύγεις. είναι αυτό. Αποφεύγει. Ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. 36%. Ε, αυτή δεν είναι μια σαφήνεια. Λένε, σαφή. λένε του ακούω που λένε όλοι, ότι έχουν κόκκινε γραμμέ. Οι κυβερνώντε δηλαδή έχουν κόκκινε γραμμέ και δεν θα φύγουμε. Καλά, αυτό θα αποδειχθεί. Περιμένουμε όντω μια-δύο εβδομάδε θα φανεί. Ωραία, είναι ένα βιομπαλάφα να πει ότι δεν είπαν ποτέ για κόκκινε γραμμέ. <laughs> Γιατί να μην το πει. Τσάμπα είναι. Ξέρει πόσοι από αυτού που μα ακούνε τώρα λένε Ναι, όντω δεν υπάρχει μνημόνιο. Ξέρει πόσοι από αυτού θα πούνε δεν είπαν ποτέ για κόκκκκκινε γραμμέ. Πα καλά. Δεν το νομίζει, θέμα νομίζει. δεν τη ο παλάφα. Τι ακούνε εκατομμύρια γιατί δέχονται από κάτω εκατομμύρια. Εκατομμύρια είναι αυτή, δεν είναι ένα σχεδό, είναι εκατομμύρια. Που ανά δέκα χρόνια μηδενίζουν τα κοντά του και συνεχίζουν μετά και ελπίζουν ξανά και προχωράει η ζωή κανονικά. Πληρώνουν, βρίζουν. Στην την... κόντρα θα πάμε. Πώ θα πάμε λεπτά τα χρόνια. Στην κόντρα σου είπα εγώ. Δηλαδή ε, το ήλοβω το μήν κόντρα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι, δεν άρα. είναι ποτέ δύο γραμμή. Να μα δώσετε την τρίτη λύση. Ποιο είναι ο τρίτο κόλο. Πόλο. Ναι, πόλο είπα. Αν ακούσει οριτέ. Να ακούγεται κάπω. Κάπα. Ακούγεται κάποτε. Πόσα κάπα, πώ θα ακούσουμε. Δύο κάπα, κάπα. Να σα <laughs> πω, λένε κόκκινη γραμμή μα, το λένε όλοι οι βουλευτέ με χαρά εντωμεταξύ γιατί βλέπουν ότι σε λίγο δεν θα χρησιμοποιούν ούτε καν αυτή τη λέξη. Είναι να μην μειώσουμε μισθού. Δεν το λένε. Ναι. Το λένε έτσι. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μειώσει μισθού. Μπορεί βέβαια να. Θα αυξήσει πόσο μάλλον έχει πει. Ναι, ναι, καλά. Είναι κόκκινη γραμμή να μην μειώσει μισθού. Ούτε συντάξει. Αν ανεβάσει το ΦΠΑ. Σε βασικά, δεν είναι μείωση, ξέρω που το πας, δεν είναι μείωση ναι, μισθού αυτό. Σημασία είχαμε κόψει εμένα, αν στα 700 ευρώ κόψεις 100 ευρώ από τη μισθοδοσία ή αν τα πάρεις από το σούπερ μάρκετ που θα πάει τα 100, 150 ευρώ με λογαριασμούς βενζίνη, κινητές τηλεφωνίες που έχουν όλοι και Τα περισσότερα τρόφιμα, όχι μόνο τα βασικά που μάλλον θα είναι χαμηλά. Αυτό δεν είναι μείωση μισθού. Είναι ενίσχυση του κράτου. Δεν είναι κόκκινη γραμμή αυτό. Είναι δημιουργική ασάφεια. Κοροϊδεία θες? είναι όλη αυτή. Ενίσχυση του κράτου. Αυτό τότε. είναι στα όρια αλητία. Τα μεταφράζει όπω θε. Αυτό είναι αλητία. Είναι. Δεν είναι κοροϊδεία. Είναι αλητία. Είναι χοντρή αλητία. Που η οποία περνάει έτσι στον κόσμο γιατί. Είναι συνηθισμένο και μαθημένο με τέτοιου είδου αληθίε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πρώτη φορά αριστερά. πρώτη φορά αριστερά. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Μήπω το πρώτη φορά αριστερά είναι εσωτερική κατανάλωση δικό του. Α δοκιμάσουμε και πρώτη φορά αριστερά. Αλλά Δεν το έχουν πάρε απόφαση. Α, δεν βαριέσαι. περιπτώσει υπάρχουν τέτοια θέματα. Ναι. Θέλω να πω την ίδια ώρα λοιπόν τι που ώρα? έρχονται φόροι. Τι θα σου πω τώρα. Έχω την υπο... ίδια ώρα που έρχονται φόροι υπάρχουν ειδήσει που δεν τι μαθαίνει κανείς. Από ναι. τα δελτία γενικότερα τι, από τα ραβικά. Ξεντήθηκε η κανένα ήδη. Όχι, παιδί. Ε, τι ειδήσεις? Αυτό θα το μάθουμε αμέσω μετά. Θα το μάθουμε βίντεο. Έχει φαγωθεί με τη Λιάννα. Εδώ, εδώ την Παρασκευή που θα έρθει αύριο, πέστε να σου ξεντηθεί να ηρεμήσει. Δεν θέλω όμω Δεν νομίζω να ηρεμήσει. Δεν με φτιάχνει το live. Ε, θα φτιάχνουν και, <laughs> και οι υπόλοιποι εδώ. Θέλω να το βλέπω στην τηλεόραση. Θα φτιάχνουν και οι Έχω μάθει αλλιώ. Λοιπόν, το μέγαρο μουσική, αυτό το ωραίο κτίριο, αυτό ο θεσμό κτλ. Που έχει προσφέρει πολλά στον πολιτισμό όντω. Έχει ξεχρωθεί. Τι Έχει κάνει? εξεχρεωθεί και αν τα δάνεια, τι γίνεται. Θα σου πω αμέσω τώρα τι έκανε. <laughs> το Μέγαρο Μουσικής, η προηγούμενη κυβέρνηση, παίρναγε κάτω από το τραπέζι κάτι τροπολογίε που τι κατήγγειλαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον πολιτισμό. Θυμάμαι κάτι ερωτήσει που στέλναν οι βουλευτέ του. 15-15. Οι βουλευτές. Τι από όλα είπα κακό. Που στέλνανε. Α, που έστελναν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πέρασε τώρα νύχτα. Μια τροπολογία τώρα. τώρα Που σημαίνει ότι δουλεύουν 24 ώρες όχι <Μεράβο>, σε <σημαίνει>, νύχτα. Την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, Α. το Πασόκ και το Ποτάμι ο ο ]ς Ανέλ, οι Ανέλ δεν ψήφισαν. Να. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο, τι λέει, τι λέει η τροπολογία, έτσι. Παρατείνει ω τα τέλη Αυγούστου την απαλλαγή του μεγάρου μουσικής Mm. Την απαλλαγή, mm. Από την υποχρέωση προσκόμηση ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτητα. Yeah, αυτό το κάνουν και σε άλλου ασφαλισμένου. Με την ίδια και όχι, Αυτό, γιατί το κάνουν σε όλου. Ναι, όντω. Όλοι έχουν μια παράταση. Τεσου είχε τύχει εσένα να ψηφιστεί oh. για σένα στη Βουλή. Κανονικά. Όχι. Φωτογραφική φωτογραφία. Yeah, yeah, yeah. Κανονικά. Με την ίδια τροπολογία αυξάνατε σε 90 από 48 που ήταν μέχρι σήμερα ο αριθμό των ισόπωσων δώσεων που πρέπει να καταβάλει το μέγαρο μου σκη. Διευκόλυνση προ το ΙΚΑ για την εξόφληση ασφαλιστικών οφυλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμε έω να προηγου Το 14. Συμβαίνει γενικώ. Τέτοια μεταχείριση είναι, δεν είναι η εξαίρεση στο μέγαρο. Συγκάτωνα. Την όποια μικρή επιχείρηση που στενάζει και κλείνει και μένει οικογένεια χωρί φαγητό κανονικά. Πάλι έτσι την αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Έτσι. Τι είπα, πάλι. Πού στενάζει. <laughs> Σταμάτα <laughs> αυτά τα περίεργα που μου πετάνε <laughs> οι κρυφοβρισιέ. Που κοίτα το βουνό απέναντι στενάζει. <laughs> ναι, ναι. Για να Τίπο μην αιωνούσε, θα τα ενώσει. Εγώ, η Λίνα, η Αλεξίου. Αυτό το προσωρινό. Πέρασαν... Ωραία, κύριε, τι θέλετε να μα κλείσετε και το μέγαρο μουσική, να μην έχουμε πολιτισμό. <laughs> Ωραία, να κλείσει το μέγαρο. Τι θε, να, β... να βγαίνουμε στι πλατείε έξω να κάνουμε Άριε. Θέλω να πω ότι πέρασε, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανεί, έκανε ό,τι έκανε και ο Σαμαρά με το μέγαρο μουσική. Είναι οι ίδιοι, ότι... όχι. Όχι. όχι. Ίσως είναι χειρότεροι γιατί κατέθεσαν και ένα Στεφάνι στα κόκαλα. Σε εκείνα τα κόκαλα που όντως ήταν ιερά, στην, στην Κεσαριανή. Όταν λοιπόν φέρει τον νέο φορολογικό, η πρώτη του κίνηση να πάνε ξανακαταθέσει Στεφάνι στην Κεσαριανή. Γιατί γι' αυτό έτσι δικαιώνεται η αγορά. Πάντα κουρέματα, πάνε αντιδιαγραφέ, πάει να συμπράξει και έχουν ευλογίε για τη Μέρκελ και για τον Σόιμπλε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λένε τα καλύτερα με αυτού που έχουν. Ζου, ξεζουμίξει τον ελληνικό λαό και δεν είναι θέμα προσώπων βέβαια είναι ένα σύστημα ολόκληρο με αυτούς πάνε να τα βρούνε φέρουν τα χειρότερα νομοθετήματα το mail χαρδούβελ όντως είναι παιδική χαρά που έλεγε ο Βενιζέλος αν ισχύουν αυτά που λένε έτσι, αν γιατί η άνοδος του ΦΠΑ σε όλους είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί πιάνει φτωχό, πιο φτωχό άλια, το ίδιο το... ανεβασμένο ΦΠΑ Όχι η άνοδο, το ίδιο ανεβασμένο φυσικά. Σε μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώ δεν αντέχει τίποτα. Συνομιριέστε, δεν μπορείτε να κάνετε τα μνημεία και όλα αυτά, εσεί. Δεν, δεν μπορείτε να κάνετε. Ένα κουλοτούπα δεν μπορεί να πάει να καταθέσει. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε και είναι Α. και ανοιχτό και να πάτε και είναι όντω αλλά δεν είναι ρεζερβέ σε καμία περίπτωση, αλλά δεν είναι και ρεζερβέ από την άλλη μεριά. Mm. Και εν πάση περιπτώσει δεν βισοδομή κάνει πάνω στα μνημεία. Λίγοι, ελάχιστοι έχουν τολμήσει να βισοδομήσουν και να χρησιμοποιήσουν αγώνε άλλον για να περάσουν τα πιο ισχρά νομοθετήματα που έχουν περάσει. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τα προηγούμενα νομοθετήματα των Σαμαράδων, Βενιζέλων και όλων των υπολείπων. Γιατί δεν είναι η πρόθεση, δεν μετράει η πρόθεση σε αυτά. Μετράει τι καλείς να διαχειριστείς και τελικά ποιος σε διαχειρίζεται γιατί δεν καταφέρει να διαχειριστείς εσύ το Σόιμπλε ή την κρίση. Η κρίση τελικά σε διαχειρίζεται με θύμα βεβαίως μόνιμο τον ελληνικό λαό, ο οποίος αν κληθεί Με 50% θα τα ευλογήσει όλα αυτά και θα έχει το δικό του μνημόνιο όπω το λέμε συνέχεια εμεί με μια διαφήμιση που έχουμε. Και αυτό είναι το χειρότερο, δεν είναι η κυβέρνηση. Χειρότερο τι είναι τελικά η, η Αγία Βαρβάρα. <laughs> τι <λες? laughs> Δεν Μπορούμε να τα ενώσουμε αυτά. Ε, το έχω πει. Το, κανονικά πρέπει να γίνει. Τι λείπει από την Αγία Βαρβάρα. Ένα καλό κερδό. Η Αγία Βαρβάρα έχει και μια άλλη πτυχή. Ναι. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να μην Όχι. αντιμετωπίσει λογικά ό,τι του συμβαίνει. Μια χαρά είναι ανάγκη του ανθρώπου. Αυτό που εμπορεύεται την ανάγκη του ανθρώπου. Αυτό είναι ο ίδιο έμπορο. Και όχι, χειρότερο είναι με την Αγία Βαρβάρα μπορώ να σου πω, γιατί εντάξει η Αμφίπολη ήταν εκεί, έκανε κάτι ανεπιτυχής προσπάθεια βγήκε ο γραμματέας της αρχαιολογικής εταιρείας και λέει ήταν soul αυτό, δεν μας προσέφερε τίποτα η Αμφίπολη στην αρχαιολογία γενικώ, κάτι καινούριο, έτσι όπως το κάνανε και ήταν όλο στυμμένο, ήλπιζαν εκεί τα επιτελεία του Σαμαρά τα πολύ επιτυχημένα, να, ότι θα πάρουν και θα τσιμπήσουν κάτι. Ετούτο εδώ έχει να κάνει και με την ανάγκη. Ο άλλο που είναι στο νοσοκομείο, ο άνθρωπο που χτυπιέται, που, πού, πού δεν μπορεί να εξηγήσει όλο αυτό που του συμβαίνει. Λογικό να θέλει να κουμπεί κάπου. Δεν το συζητά, έτσι κι αλλιώ δεν υπάρχει θέμα και περιθώριο συζήτηση. Η πίστη είναι το τέρμα τη λογική. Κατανοητό, ανθρώπινο, εντάξει, το συναντάμε, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι, σεβαστό. Καλά, είναι και επιστημονικό. Άλλο, είναι και επιστημονικό. Όμως, αν ακού γιατρού, βουλευτέ. Για να... <laughs> <laughs> το είναι άλλο είναι το θέμα, το εμπόριο από ιερατείο. Από πολιτεία, από όλου αυτού που εμπορεύονται και έχουν μάθει να εμπορεύονται μόνο εμπορευάμενοι Και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια. Μα πήρε ένα χαμπάρι. Εδώ λένε είστε βρομοκουμούνια του κερατά να καείτε στον παράδεισο. Στον παράδεισο. Τέτοια κατάρα. Ναι. Αν πάνε αυτοί που πρέπει να πάνε στον παράδεισο, σύμφωνα με τα όσα λένε τώρα εδώ εν ζωή, πρέπει να είναι πολύ μίζερος ο παράδεισο. Πρέπει να σου πω. Ναι δεν ξέρω αν αντέχεται Ο παράδεισος, ναι. Ναι. έτσι όπως αν είναι να πάνε όλοι αυτοί που είναι να πάνε αλλά νομίζω δεν θα έχει αυτούς Ποιο θα έχει θα βρίξει <laughs> τους άλλους <laughs> όλοι αυτοί που δηλώνουν θα πάνε στην κόλαση υπάρχει μια αντιστροφή εκεί πάμε στις πρώτες διαφημίσεις μπορεί να στέλνετε εδώ ε, όσοι θέλετε SMS στη διεύθυνση όχι, όχι στη διεύθυνση γράφοντας real κενό στο τηλεφωνάκι σας το μενιμά σας αποστολή στο 54% και mail αυτήν η διεύθυνση Γιατί παίρνει τόσο χρόνο η επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο λόγος δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαφωνούμε στα βασικά ζητήματα. Ξέρετε, συμφωνούμε στα περισσότερα. Μπράβο! Και συμφωνούμε με άλλα λόγια ότι η Ελλάδα θα βουλιάξει. Άντε βρε Γιάννη, πες το. το μην το, μην το και αυτό όμως. Έμα, το έχουμε πειράξει, πειράξει λίγο, αλλά αυτό εννοούμε. Εννοώ τι θα γίνει, αν δεν πειράζομαι. Εμείς πειράζαμε και των αλλωνών. Όταν ακόμη λέγανε δεν θα βουλιάξει η Ελλάδα. Θυμάμαι τον Γιώργο Παπανδρέλου του είχαμε κάνει κάτι μοντάζια στο Sky και κάτω. Οι βουλιάζουμε, οι, οι βουλιάζουμε. Ναι, ναι, ναι. Ποιο βγήκε αληθινός. Ο Γιώργος με το 45% εμείς που κάναμε τα μοντάζια. Εμεί, Με το Σαμαρά δεν κάνουμε αυτό το έκανα... κάτι... για... για να πούμε, σα τα λέγαμε. Όχι, όχι. Δεν, εμένα προφεσοπικός δεν με αφορά καθόλου γιατί δεν έχει σου νόημα. Σουσούχο, όταν μηνύμα. καταστραφούμε όλοι, περίμενε. Όταν καταστραφούν όλη τη σημασία έχει να φωνάζει κάποιο και Δεν θέσα να τον ακούσει αυτό που σου λέει λέγα Και πάλι δεν διεκδικούμε τίποτα, μια οπτική έχουμε η οποία επί του ασφαλού και όλο να σου το πω εγώ και να σε προλάβω. Έτσι όπω είναι η οπτική, μάλλον, όταν κάνει κριτική ρέπουμε σε όλο αυτό το μακαιριό. Είναι εδώ, Στο Κολοσσέο, όταν πάει να μπει ο άλλο και να πει θα εξημερώσει το λιοντάρι, πιθανότητα να το ξημερώσει είναι με ένα τη χιλή και αν. Έχει δίκιο όταν του λέει κάποιο, μην μπει. Δεν έχει όμω νόημα να λε: Έχω δίκιο. Και ο άλλο μπαίνει. Τώρα, τώρα, είναι σε, πέρα σε. από σε. το δίκιο. Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν πέρα από το δίκιο μπορεί να έχει κάποιο. Καμία... Έχουμε φτάσει στην εποχή που δεν έχει σημασία ποιο έχει δίκιο. Αυτό είναι το κακό τη λογική. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν όλοι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, σέχω, έχω εδώ. Ε. Θέλω να σα δω χαμούρε, αν, σας... αν δεν σα κάτσουν όλα αυτά, πού θα χωθείτε. Ότι τι, τι, δεν θα, τι θα γίνει και δεν θα μας κάτσει Καταρχήν μα κάθονται Να δω που θα χωθείτε όλοι οι θα χωθούμε <laughs> όλοι μαζί <laughs> <laughs> Όχι α πάρουμε το άλλο Δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο ανέργων Σε πόσο καιρό θα βρουν δουλειά Για πες μας Εξεκινήσαμε με τι καθαρίστε, τώρα Και εσύ πώς, σε μια μέρα Σε 3,5 εκατό μέρες Αυτό το 1,5 εκατομμύριο σε, σε πόσο Δηλαδή καιρό, πόσο θα περιμένουμε να έρθει Δεν έχει χρόνια. Το ξέρω χρόνια. Ότι είναι. Τόσα, τόσα λένε. Οι, οι, οι, οι πέντε χρό Ε, εκτιμήσεις. Δηλαδή πότε είχαμε 0%. Η δε ανεργία, Α, 0, ανεργία πότε είχαμε. Πότε. Από τότε πότε δεν θα γίνει. Το ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να σου κάνει 0%. Πότε ανεργία. δεν θα Όχι, για να φτάσει στο 8. Στα καλύτερα χρόνια η Ελλάδα, τα τελευταία 100 χρόνια, το πήκτη ήταν 4 χρόνια πριν του Ολυμπιακού. Για δε την ανεργία τότε, 8%. 9. Mm. Στα καλά. Στα yeah. καλά, δεν λέω. Και ό,τι θυμόμαστε ω καλό και οι ρυθμοί ανάπτυξη 3-4%. Τότε ήταν αυτό, στο super. Που λένε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση mm -hmm. Εδώ δεν είναι όλη η Ευρώπη η Ελλάδα, θα είναι ο παράδεισος Έξαλλος ο Σιμίτης χθε στο δικαστήριο ε, Με το δίκιο του, <laughs> δεν ήξερε τίποτα <laughs> Μα ξέρεις την άκηση συνεργάτη εργάτια πατεώνα Πάρει, Συνεργατή πάρει ή συνεργάτε. Συνεργάτες. Όλοι γύρω τόσο ήταν. Καθαρός όλοι, αυτός τόσο καθαρό αυτό ο Σιμίτη. Ο πιο καθαρό. Μα να, να γίνει όλο αυτό. Γιατί δεν ρωτάγανε τότε, γιατί λέγανε ο καταλληλότερο και μακροβιότερο στι Για ερωτήσει. Γιατί δεν λέγανε ο πιο καθαρό. Ποιο είναι ο πιο καθαρό. Ότι αυτός. ενέκρινε ο κόσμο τον καταλληλότερο Σιμίτη. Δύο φορέ. Τον θεωρούσε έντιμο και ότι μα βγάζει και μα πάει και οργανώνει την Ελλάδα και την εξυγχρονίζει και ερχόταν ο του με τη βαλίτσα δίπλα. Και, και δεν ήξερε ο Σιμίτη, και τώρα κατηγορούμε το Τζουκάτο. Όσοι κατηγορούνε το Τζουκάτο που τα έφρανε, ο Σιμίτης δεν ήξερε από πού είναι τα λεφτά. Δηλαδή, κοιτούσε δίπλα τον Τζουκάτο τον ενημέρωνε, που ήταν ο εκδεξιών του, το στενό του ήτανε Ήταν θλιβερό για αυτόν, όπω δήλωσε. αυτό που μαθαίνει όλα αυτά. Να αποδεικνύει, αυτά. <laughs> να μαθαίνει κάμερα. Ήταν θλιβερό Αυτά που λε είναι πολύ λίγα. Ο άλλο, πώς... ο Πάχτας πάνω από κρατικοποιούσε <laughs> τα 7 δάση, το ξέρω, τι... Άστε. Τον άλλο τον πιάσανε επί τη Υπουργεία του, ο Γιάννη. Για το Πάκτα. Για Τα Πάκτα και, και τότε. Έχουμε κάνει πολλά τρέλερ για το Σιμίτι, ειδικά εμεί εδώ που σα μιλάμε. Το είχαμε πάρει εργολαβία κάποτε. Εμπαθεί και τότε. Εμπαθεί. Ευτυχώ μα βγήκαν για να μην έχουμε που να κρυφτούμε. Ευτυχώ μα βγήκαν. Εσεί που ψηφίσατε Σιμίτι, πώ νιώθετε. Νομίζω καλά νιώθουμε ότι ξανά... Και τι να κάνουμε σου λέει Ποιον Κομμουνιστική κοινωνία Να το ψηφίζαμε τον αμέσως. κοστάκι, τον Καραμαλή που δεν ήξερε τότε που ήταν άπειρος Ο Στουρνάρας Ο Στουρνάρας είναι διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Βλέπεις ότι δεν σε θέλει κυβέρνηση Φεύγει, να μου πει τώρα. Εννοείται. Ωφτσουρνάρα. Μα να σου πω, ξέρει τι. <Σχει> Βγαίνει <Βλέπ, Σχει> ο Λαφαζάνη χθε. Εγώ δεν λέω, μπορεί να είναι ο καλύτερο ο Που δεν είναι. Δεν ξέρω. Που δεν είναι ο καλύτερο. Έχει βάψει τα χέρια του με όλοι πρέπει να ήταν αλλού. Δεν, δεν, δεν είναι να, είναι να... να... Λάει, να με αυτά τα υπόλοιπα. Την κυβέρνηση την έχουμε κλέξει. Εγώ δεν ψήφισα, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η κυβέρνηση όμω. Και κάθε το άλλο, βγαίνει ο Λαφαζάνη λέει τα χειρότερα στην Βουλή. Υπουργό και λέει τα χειρότερα για το δική τη Τράπεζα. Ακόμα δεν χρόνισε, ρε παιδί μου, πότε θα φύγει. Λίγο τσίπα δεν έχει, ρε παιδί μου, να φύγει. Η αξιοπρέπει αυτή την ατομική, την κλασική που λέγαμε παλιά. Δεν σε γουστάρουν, δεν σε θέλουν. Κάθε εκεί, εξυπηρετή σε κατεγγέλνιον, του ξένου. Όχι τους Έλληνε. Και βγαίνει και λέει σήμερα στα νέα. Εγώ λέει: που θα μείνω και πρότεινα εγώ πώ θα πληρώσουμε τη δόση του δημοσίου. Δηλαδή ω υπουργό δεν εξυπηρετούσε του που Δεν παρετήθηκε. Γι' αυτό προβιβάστηκε. Ε. Αλλά δεν περνάει από το μυαλό κάπου ότι πρέπει να φύγει με κράζου όλη η κοινωνία. Και βγαίνει βέβαια όλο ο, ο υπόλοιπο πολιτικό σοβαρό κόσμο, Μιτσοτακέι κλπ. και στηρίζουν τον Στουρνάρα τέτοιο Εντάξει, καλό παιδί δηλαδή. και τέτοιο πρόθυμο και τέτοια ηρωνία και τέτοιο κινησμό που είχε απέναντι στους Έλληνες με τους, φορ, με τους φόρους που είχε βάλει και αυτό τότε Ε, λογικό είναι να έχει τέτοιους, τέτοια στηρίγματα. Αυτή είναι γιατί υπάρχει και ένα προσωπικό ήθος πέρα από όλα αυτά τα συμφέροντα που εξυπηρετούν όλοι αυτοί. Γιατί μόνο συμφέροντα ξένα προ εμά εξυπηρετούν Δεν έχουν καμία σχέση με το λαό όλα αυτά. Και όλα αυτά που λένε οι τρίχε ότι αν δεν είχαμε πάρει θα είχε γίνει. Αυτά είναι υποθέσει. Εδώ έχουμε την πραγματικότητα. Βάζουν την πραγματικότητά του την αιματοβαμμένη με τι υποθέσει που θα μπορούσε να είχε συμβεί. Ε, αυτό γίνεται. Αυτό παρακολουθούμε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, μέρε περιμένουμε τι είπα από αυτού. Όπω είχε και σοβαρά φαντάζουν τον Έβριο ζωή και και έφυγε. Ο ακόμη και ή ποιος αυτή, ή ο Γιώργο. πριν, ακόμη και αυτοί που κάνουν τέτοιε βρομοδουλειέ. Mm. Κάποια στιγμή, σε πιάνει αυτό το προσωπικό, το ατομικό για τη δική σου αξία. με τα δικά σου κριτήρια. Όχι, τώρα. Κρίνω με τα δικά του κριτήρια, υπάρχουν και από αυτή την πλευρά Τι κάθεται εκεί, ότι τι Του φτάνουν βέβαια τα, τα, τα νέα του σόιμπλε Γιατί κάνει ό,τι του λέω σόιμπλε Δεν κάνει ό,τι του λένε εδώ Είναι λογικό <σώ>, Ο σόιμπλε δεν απειλούσε το τσίπρα και το βαρφάκι Και <σώ>, μην τον <σώ, αλλάξετε <σώ, Το ξέρω. Είναι δυνατό να πει τη χειρότερη μέρα τη ζωή του ήταν ο Σόιμπλετ είχε πάρει τηλέφωνο και του είχε πει: Γιάννη, τι είναι αυτά που κάνει. Δεν έχει χειρότερο επέδο. <laughs> Στραβό, <κάτσε> το σούσι. <laughs> <laughs> <laughs> είχε βάλει wassabi παραπάνω, το παίρνει και εκείνη την ώρα ο τέτοιο. <laughs> <Και> αντεροκάικη. <laughs> Αυτό, <τι έκανε>. <laughs> αντεροκάικη. <laughs> Δεν έχει <laughs> χειρότερη <laughs> αυτή η λέξη. Αντέρω ή εντέρο. Αντέρο, αντέρο. Αντιβάλει με ε ή Δεν ξέρω. Λέει, αποστόλη, πε μόπη. Εσεί αυτό που εκφωνεί 365 τρόπο για την οικονομία. Δεν είσαι αυτό. Στο έχουν εμπίω τη λύγοι εσύ. Δεν εκφωνεί καμία, τίποτα. Καμία διαφημίσει. Και κάθε μέρα μου στέλνουν μηνύματα ότι εκφωνει αυτό εκφόρου. Δεν έφωνω. Μπράβο παιδιά, αγόρια, μπροβαγόρια μα λέει. Επιτέλου, θύμιο έβγαιση, συμφωνώ η χαρά των εντυτσιανών. Αντε πια με τη σοσιαλδημοκρατία. σοσιαλιδημοκρατία. Ποιο είναι το χοντρό. Το σοσιαλιδημοκρατία. Ε, άλλου λέγαμε σοσιαλδημοκρατία πριν πολλά χρόνια. Μα οι άλλοι είναι αυτοί; Α, αυτή πήγανε εκεί πήγανε. Δεν είναι αριστερά! Δεν είναι αριστερά. Ε, άϊ παράτα μα. Δεν Τα είναι αριστερά. λόγια. Και ποιο είναι αριστερά τελικά. Μάλλον κανεί. Μάλλον κανεί. Από ό,τι Είναι το ζητό μου να είναι κάποιο. Όχι. Ναι και καλά. Μια μανία να είναι όλοι αριστεροί. Α μπει αυτό ο Σταύρο να δωράξει την κυβέρνηση να ηρεμήσουμε. Να Προ το να παρόν προχωρήσει. ψηφίζει ωραία νομοθετήματα. Προ την ψηφιακή κυβέρνηση. Τώρα που θα είπε Σταύρο, τι δουλειά Ένα καλό που έχει κάνει λοιπόν η αριστερή κυβέρνηση εδώ. Ναι, ναι. Έβαλε στο μετρό και πολύ καλά έκανε ε, ένα βίντεο που δείχνει. Τι φρικαλαιότητε των Γερμανών σε αριθμού, τα χρόνια τη κατοχή. Mm. Όχι τα τωρινά, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και τα τωρινά. Μέχρι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει. Ε, το βάλαν αυτό. Είναι ένα βίντεο λόγω γερμανικών επανορθώσεων. Στα μέσα μεταφορά γίνονται τέτοια παντού στον κόσμο. Είναι ωραία, μπαίνει μέσα, χαζεύει εκεί. Είναι και νεκρό χρόνο στο μετρό όταν περιμένει και όλα τα υπόλοιπα. Και βγαίνει ποιο να κάνει ερώτηση στη Βουλή γιατί το κάναμε αυτό και γιατί συγχίζουμε τον κόσμο και έρχονται και τουρίστε και θα τα βλέπουν και τι θα πάθουμε. Πρεπής, <laughs> <ο ίδλο> πρεπής, <laughs> του ποταμιού. Κάνανε ερώτηση και ο ψαριανό μα ιδιωτικό. Περίμενε, ρε παιδί μου. Αυτό που προβάλλεται σε κάποιου μεθόνε. Μήπω έχει γίνει κάποιο ειδικό έργο και δεν το ανέλαβε <laughs> αυτό με εκπροσωπεί ο Σταύρο να το φτιάξει, και ήταν αυτό το Νομίζω, θέμα. Δεν γιατί πώς... και τα έργα θύμιο εγκρεμούν. Εγκρεμούν. Ξέρει πώ πρέπει να τελειώνει η ερώτησή του. Προσβάλλεται τα έργα μα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, Δημόσια έργα. Αυτά του ενοχλούν. Το η... ποτάμι ενοχλείται με αυτά στον τόπο. Ω εταιρεία μιλάει κανεί. με το τα διόδια που είναι 2,80 και. Για να πα από τον ένα σταθμό στον άλλον πάλι είναι 2 χιλιόμετρα, είναι 2,80 κιλά, είτε διανύσει όλη την απόσταση, ξέρω εγώ. Δεν έχει τέτοια. Που σε όλη την Ευρώπη είναι ανάλογα με, με τα χιλιόμετρα η χρέωση. Αυτό ξεκίνησε από το Σιμίτι, να ξέρει. Να είναι καλά. Ο καθαρό Σιμίτι, η Βάσο Παπαδρέου που ήταν τότε Έργων, θυμάμαι, τα λέγαμε και τότε, τα θέταμε ω θέματα, αλλά λένε θα το διορθώσουμε στην πορεία. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, 50 κι θα περάσουν άλλα 50 κι θα είναι αυτό το, αυτή η χώρα. Και συνεχίζονται ακόμη με αριστερή κυβέρνηση, αυτή η αδικία. Συνεχίζεται είτε τώρα το, σε 100 με αριστερή κοινότητα. Σιγά, στις σιγά πόσες μέρες πόσε πώς... μέρε θέλει για να... μια τέτοια αδικία που είναι τόσο εξωτική. Πόσε ανάσε, τα λε. Πόσε ανάσε αξιοπρέπεια θέλει. Παίρνουν όσοι περνάνε στη Ριζέη από εκεί και πληρώνουν α. τα 2,80. Ουφ, α και σήμερα. Αξιοπρεπέ. Όσοι δεν είχαν πληρώσει στα κινήματα, δεν πληρώνουν. Του μπου, μπουλουριάζουν μέσα σε δίκες και σε όλα τα υπόλοιπα και πέρασε τροπολογία χωρί να κάνει τίποτα για αυτού. Ενώ πίστευαν ότι θα κάνει. Το ρίο αντίρρο είναι ακόμα 12 ευρώ. Νομίζω ότι πάει 13. Αυτό, πάει 13, 13 Έχετε πάρει λογαριασμού, τώρα τελευταία. Ε, Δεν θα έχουμε πάρει. Έχει προσέξει κάτι. Το... Έχει κάτι ρυθμιζόμενο σε οφειλέ. Το έχει δει που είναι 50-70 ευρώ και τέτοια. Ναι, έτσι τη πληρώνουμε, δεν τα κοιτάω. Ναι, έτσι τη πληρώνουμε. πληρώνουμε. Το έχετε προσέξει κι εσεί ότι έχει κάτι ρυθμιζόμενες σε που Α, είναι κάτι πενιντάργια. Όχι, δεν τα Όχι, δεν τα έχει oh, δει. Όχι, πληρώνω τα έχει δει. Όχι, δεν Μόνο στο δικό μου περίγυρο. Δεν βέβαια. ξέρω τι οφειλέ έχεις. Έχει έρθει σε όλη ώρα. Το Τι είναι, είναι, είναι και σε άλλου, δεν είναι μόνο σε μένα. Όχι για τι συζητήσει. Εγώ μπορώ να ξεχνάω. Να κάνετε φορά. κείμενα. Ε, είναι συνεχιζόμενε οφειλέ. Είναι έξτρα, ένα κουτάκι πάνω-πάνω. Δεν είναι στα συνήθεια. Δεν είναι αυτά τα καινούργια. Ε, καλά, κρίση έχουμε. Δικαιολογούνται όλα αυτά. Ναι, να μα το πούνε. Α, Αυτό είναι εχ... το θέμα, το Εγώ... επικοινωνιακό. Πληρώνω σε να όσο... βγει ο Γαβριλίδη. Όσο γαβρι... θέλουν να μα το πούνε. Ναι. Το θέμα είναι αυτό πια. Δεν θα βάλουμε το βαρουφάκι. Πάμε κατευθείαν στο Μάρδα. Βαρουφάκι! Ο δικό Εδώ ο Πλάτωνε ένα μικρό φίλο που έχουμε και κάθε μέρα μα στέλνει πέντε καλημέρα, λέει να κάνει λίγο. Ε, το είχα ρωτήσει και μου είχε πει: Έχει παιδική φωτογραφία. Μάλλον μικρό είναι. Και σου ζητάει να κάνει τον παλούρδο. Να βάλει κέρμα. Α βάλει κέρμα, θα τον κάνω. <laughs> Ρίχνω εγώ που με κοντά. Βάλ το κάτω. Τι κέρμα έχει. <laughs> δραχμή σελίδα. Έχω ένα oh, <laughs> Το φαντάστηκα. <laughs> Εκεί θα μα πάτε. Θα μα πάτε στη δραχμή. Ναι, ναι. Που ήταν τόσο ωραία και με τη δραχμή. Αντιποβαθμίζεται πάλι πλούσιοι θα είμαστε. Το ότι έχει Υποτιμάτε. γίνει η περίοδο τη δραχμή για πολλού, όραμα ωραίο. Που και τότε υπήρχε φτώχεια, εντάξει, όχι οι φρικαλαιότητε σημερινέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τότε ετοιμαζόταν ο δρόμο για τι φρικαλαιότητε, γιατί τότε ψηφιζόντουσαν αλλιώ. Ο Μάρδα, ο αγαπημένο μα υπουργό, που για τα παιδιά του έχει κάνει ό,τι ο Χαρδούβελη. Να, αλλά πέρασε έτσι, αυτό ενώ το άλλο είχε γίνει επανάσταση. Ο Μάρδα λοιπόν πριν τι εκλογέ είχε κάνει μια πρόταση που νομίζω θα αποδειχθεί και αληθινό. Αν πιει ένα οποιοδήποτε σχήμα το οποίο μπορεί να συνεννοηθεί και δεν νομίζω ότι υ, υπάρχει, ε, αν θέλετε, έτσι, μια πιθανότητα μη συνεννόηση, αν θέλουν να συνεννοηθούν, θα συνεννοηθούν. Ακόμα και θέλει να συνεννοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία, μπορεί να συνεννοηθεί. Εφόσον και οι δύο σκίζουν το μνημόνιο με διαφορετικό τρόπο, μπορούν να συνεννοηθούν θεωρητικά. Είναι εφικτό αυτό, το βλέπετε εφικτό. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί ένα κεντρό κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία με ένα συντηρητικό αριστερό που είναι το ΣΥΡΙΖΑ yes. δηλαδή τα άκρα είναι πολύ μικρότερα τώρα από ό,τι ήταν παλαιότερα yes. άρα θεωρητικά μπορεί να γίνει δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους βέβαια Μετά πήγε στο συντηρητικό αριστερό ο κύριος Μάρδας πριν τι εκλογές τα έχει πει αυτά βεβαίως ε, να συνονοηθεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί που βλέπουν ένα κόμμα Εντάξει, οι παλιοί που είναι μέσα από το 4% το καταλαβαίνω. Αυτοί που βλέπουν ένα κόμμα να και καβαλάνε πάνω και δεν έχουν καμία σχέση πολιτική με το κόμμα και κάνουν τα πάντα αρκεί να είναι υπουργοί. Που είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο ο Μάρδας, εδώ έχουμε και ε, πάρα πολλού. Φθηνό για τον κύριο Μάρτα. Όχι, δεν είναι για το, είναι και για όλου του άλλου. όλοι, όλοι, άλλου Όλοι αυτοί. Πανούσιδε. Ποιοι άλλοι είναι. Ο Πανούσιδε ήταν αριστερό. Δημαρίτη. Συγγνώμη, ξέρετε, ρώτησε πριν και είναι αριστερά. Ναι, η Δημάρχη. Να πιένει η Το λέει και όλο τον τίτλο του. Ποιο θα πάει για πρόεδρο. Τι, πρόεδρος? Θα... <συμή> Έχει... τι διαδικασία. Έχει διαδικασία. Να Έχει διαδικασία. <συμή> θα Και τι θα κάνει ο Φώτης τη Έχει να δώσει τόσα πολλά. Στην καλύτερη στιγμή τον κόψαμε. Δηλαδή πάνω σε ένα κούτσεμα πρώτο είναι κατάλληλο δεκανίκη. Σαν τον Σταύρο που δεν μα χρειάζεται. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις και εδώ για τα υπόλοιπα. Ο ρεπότερ Νίκο Μπολιόπουλο. Απ, στο δρόμο, ή τέλο. <laughs> με παίρνει την Στούνι και δεν γίνεται δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο τώρα και από δική του πληροφόρηση εκεί γιατί μένω εδώ ακόμη δεν έχει πάει κάπου. Λέει το εξή ότι στην Έραζακίνθου, όπω σε πολλέ περιοχέ τη χώρα, από τότε που έκλησι, λειτουργούσαν τοπική σταθμοί με το Air Top και τα κλπ. Υπ. Υπήρχαν εκεί εργαζόμενοι που το πάλεν. Μπήκε η αστυνομία πριν λίγο, mm. με εντολή από το 14 και ανανεωμένη τωρινή εντολή του 15. Του 15 και έβγαλε τους εργαζόμενους έξω. Ο, ο, ο Πανούση, η αστυνομία του Πανούση. Ναι, ναι τώρα, τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι, ναι, ναι. Κάθε, ναι τώρα και στέκεσαι. Έβγαλε του εργαζόμενου αγωνιζόμενου στη ζυτιμημένη Για να του ξαναπροσλάβει, μάλλον. επειδή α, είναι αυτό, παράνομοι. Α, να δουν ποιοι είστε, ελάτε αλφαβητικά. Πώ του κάλεσε αλφαβητικά του. Ένα από του δύο. Νομίζω πάντω αυτό. Γιατί η αστυνομία μπήκε. Το Πρώτη φορά και στην Στην τόσο ευαίσθητη ΕΡΤ και με το σύμβολο που έπαιζε και στα προεκλογικά σποτάκια. Μήπω είχε γίνει νέρα κάτι και δεν ήταν το σωστό. Ναι, να είχε γίνει. Έχω εδώ καμιά δεκαριά σιριζέω στο Twitter που λένε τα, το εξή πολύ πετυχημένο από άποψη λογική. Ότι λε τα ίδια με του δεξιού. Αυτό ακριβώ λέει ένα εδώ παπάν. λέγεται. Ήθελα να το ας πω σαφμά. και εγώ. Ναι, ναι, Τζορτ Παπάν. Και χθε, αν είδε η Άννα την Κανέλη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία λοιπόν. Ε, η κυβέρνηση. Κάνει μια διαπραγμάτευση και περιμένουμε τα αποτέλεσματα τη σε δέκα μέρε. Γιατί σε μια βδομάδα ή μια εβδομάδα έχει περάσει, άλλη μια έχει μείνει με ρευστά. Τελειώνω. Απολογίσω, σκουλίκι Ναι, ναι αυτό, <laughs> κάνω, αυτό κάνω. Να, να ορίσουμε και την λογική. Γιατί έτσι όπω πάμε δεν μπορούμε να συνονιθούμε. Δεν το λέω για αυτού του ακροατέ, έτσι κι αλλιώ πιο κολλημένοι είναι από οτιδήποτε. Λέω, το λέω για άλλου ακροατέ. Η κυβέρνηση κάνει μια διαπραγμάτευση Θα πετύχει, δεν θα πετύχει, κάποια πράγματα θα φέρει, δεν θα φέρει και τα λοιπά. Η νέα δημοκρατία ασκεί κριτική και η από εκεί πλευρά, η φιλοευρωπαϊκή πλευρά, και λέει δεν τα πάτε καλά, θα μα πετάξουν έξω, δεν τα κάνετε καλά, κάντε αυτό εκείνο για να μείνουμε μέσα και τα λοιπά. Η απόριστερή πλευρά, κριτική προ το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεν κάνετε καλά, υπάρχουν κοινέ λέξει, όπω δεν καλά κτλ. Γιατί εκεί που πήγατε, οι πιθανότητε είναι μυδενικέ, δεν θα καταφέρεται τίποτα, κοροϊδεύετε την κοινωνία θα πέσουν φόρη. Αυτά και τα δύο είναι αρνητικά προς την κυβέρνηση Από άλλη οπτική όμως Αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις αυτό φίλε ακροατή Τι να σου πω Δεν μπορείς να διαχωρίσεις και πιο βασικά πράγματα Εμείς τα λέγαμε και θα τα λέμε Δεν πάει να τα λέει και ο πίθικος απέναντι Δεν πάει να τα λέει και ένα λιοντάρι Δεν πάει να τα λέει και η Χρυσή Αυγή Θα τα λέμε Όπως τα πιστεύει ο καθένας Δεν θα κυρωθούμε, δεν θα σταματήσουμε εμεί να λέμε επειδή συμ Στην κορυφή, η κριτική του ενό και του άλλου ενώ προέρχονται από εκατομμύρια έτη φωτό απόσταση ο από τον άλλον, τόσο απλή τέτοια λοβοτομή έχουν πάθει. Επειδή βγήκε μια κυβέρνηση, δεν βλέπουν όλα αυτά που γίνονται γύρω. Και καλούν όλου να είναι λοβοτομημένοι και να περιμένουν χαζοχαρούμενοι να έρθει επιτυχία. Ποια επιτυχία, Ούτε έντιμο συμβασμό μπορεί να γίνει εκεί μέσα, μόνο απάτη μπορεί να γίνει και αληθεία. Ούτε καν έντιμη. Δεν υπάρχει πιθανότητα με αυτού να κάνουν συμβιβασμό. Το είπε και Προς ο Στέφαν. Ο, ο με, με χίλιου τρόπου το λέει ο Βαρουφάκη. Το λέει ο Συμβαστήκαμε εκεί. στο σοου. Δέκα δέκα φορ... συμβι... Αν έχουμε κάνει υποχωρήσει και συμβαστεί στα αγγλικά. Ο, ο Βαρουφάκη μέσα στο το σοου. Το μόνο το... στα αγγλικά. Yeah, ξέρω αν πρόσεξε. Ο Βαρουφάκη μέσα σε όλο αυτό το σοου. Αν δεν το έχει, θα ήταν πραγματικά σοβαρό. Έχει πει τα χειρότερα. Και σήμερα είπε κι άλλα. Δεν θα υπογράψω. Τα λέει με διάφορου τρόπου γιατί βλέπει τι γίνεται. Δεν είναι και πολιτικό να τα ρυθμίσει. Αν δεν είχε αυτά τα, τα βιτρινιάρικα, τα υπαρξιακά, θα ήτανε, θα μπορούσε κάτι... Είναι υπεύθυνος βέβαια και αυτός, ε? μας οδηγεί σε μνημόνιο. Γιατί μνημόνιο θα είναι αυτό που θα έρθει, θα είναι τίποτα άλλο. Επειδή ούτε καν αυτό δεν θα έρθει. Συμφωναμε Μωρή γεροντοκόρη. Μια ναι. χαρά σε πολύ το προηγούμενο καθεστώς <laughs> έλεγε εδώ. Και αυτό, σπίλις. τέτοιο αυτό. υλικό, συγγνώμη, τρει μήνε, να ευχαριστήσουμε θερμά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα αυτά που μα έχει δώσει. Ο, δεν του το είχαμε κιόλα. Δεν του το είχαμε κιόλα. Το είχαμε είχαμε μια τέτοια στην αρχή. Λέμε, οχ, ψιλοφαίνονται, ρε παιδί μου, λίγο σοβαροί. Αποφασισ... <σοβαρί> σοβαροί δεν είχαμε πει ποτέ. Α, αποφασισμένοι. Αποφα... <σοβαρί> αριστερή, ναι, τοι, αποφασισμένοι ότι θα ψιλοκάνουν αυτά. Ήδη τι μέγαρα μουσική, τι μπουκάρουνε στην αίρα, του Τι ο Πανούση λέει τα χειρότερα. Τι ητασία ξετοδουλοπούλιάζονται οι μετανάστε. Τα μάτια. Ο, Μητρόπου... yeah. μάτ. ο Μητρόπουλο βγαίνει και λέει. Σήμερα υπερβάλαμε στι προεκλογικέ μα στη Θεσσαλονίκη. Το έχει ξαναπεί, ναι. Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω Κορυδέψαμε τον κόσμο, είπε ο Κορυδέψαμε τον κόσμο. Ε, ο Γλέζος, η πρώτη του δήλωση. Ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη που συνέβαλε σε αυτή την ψευδέστηση. Και όλα αυτά σε 100 μέρε. Σε 100 Τι μόνο μέρε. Δεν είχαμε τόσο υλικό επί Σαμαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμεί έχουμε και θα έχουμε δουλειά από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τέτοια δουλειά, αλλά δουλειά να σχολιάζει όλα αυτά πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι αν ο τόπο μπορεί κάτι άλλο να κάνει. Λοιπόν, θέλει εδώ μια κρόατρια να πει: Εσύ καλησπέρα. Δεν λέω εγώ καλησπέρα. Τελε. Όχι, όχι, όχι, μόνο καλή. να ξαναπώ βαρουφάκι. Βαρουφάκι! Πε και μια καλησπέρα. καλησπέρα. Δεν πάμε Για σε νύχτα. Πε το καθαρά. Βαρουφάκι! Το καλησπέρα, ρε. Α, καλησπέρα. Τάχασα. <laughs> <laughs> Έχει γίνει στην έραζα εκείνη, του βλέπω εδώ και στο Twitter πια τα ανεβάζουν. Ένα συνέδρο έχει συλευτεί γιατί έχει κάνει μια in συνερή κατά τη σέρα για διατάραξη κοινή ησυχία, αναστατωμένη και εργαζόμενοι, η αστυνομία πρώτη φορά αριστερά, κατά των εργαζομένων τη ΣΕρτ. Και αυτό είναι ωραία, τώρα που το σκέφτομαι. Α μπει και αυτό στο σποτάκι. Εκλογέ θα έχουμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν ανθάνωτο Γεννάρη, δεν θα έχουμε και τους, το Γιάννη που ήταν. Όμω πήγαν για να το κάνουν σταθμό τη αστυνομία. Κήπω <laughs> μπήκαν για <Τινέρα>. να <laughs> το κάνουν σταθμό τη αστυνομία. Ε, τελειώσαμε, Μάρια Θε να φύγουμε. Ε, να φύγουμε και 58 πήγε. Πόσο ώρα θα κάτσουμε ακόμα. Ένα, λεπτό. Α, ένα, ένα λεπτό, λεπτό. Τι να κάνουμε, να πούμε τι είναι αυτέ τι Τι να πούμε. Λοιπόν, είδες ενώ είχαμε υπολογίσει <laughs> ότι δεν τελειώνουμε. Λέει εδώ ένα φίλο ότι σα Σας ο τουρνάρας θέλατε τη φραπεδιά του φλαμπουράρι <laughs> Πάρτε τα τώρα. Ήταν αυτό αυτό το συμπέρασμα είναι αυτό. Φλαμπουράρη, εκεί με το Φρέντο, ήταν η καλύτερη εικόνα. Νομίζω είναι η εικόνα κυβέρνηση αυτό. Πολύ αυθόρμητα ο άνθρωπο. Εμένα μου άρεσε πολύ. Και άρεσε. Ήταν κανονικό. Ήταν πολύ κανονικό. Αυτό, αυτό είναι. Δεν είναι κακό να πίνει καφέ. Τώρα σε κακό την εικόνα κυβέρνηση. Άρα, ότι κυβέρνηση. Όχι. Είναι κανονικό. να δει Είναι ωραίο ο, είναι... ο φλαμπουράρη εκεί και είναι αυτό εκεί η εικόνα τη κυβέρνηση. Είναι και δύο, μπορεί να είναι και πέντε πράγματα. Δεν γίνεται ή το ένα ή το άλλο. Όλο με διαζευτικά. Ή αυτό είσαι. Ή αυτό ή αυτό. Είμαι και αυτό και αυτό. Μα ζούμε και σε περίοδο διλημάτων και τέτοιου είδου. Και καλό και κακά. Όλη αυτή η ιστορία. Μα άμα θα σε ρωτήσω να άπρος στον δρόμο και θα σου πούνε ευρώ η Για πίσω έχει καλά και κακά. Ε βέβαια. Ή το ένα ή το άλλο. Έχει, έχει καλά και κακά. Λοιπόν, Τέλειωσε. Μα το ευρώ έχει μόνο καλά γιατί με το ευρώ καλύτερα. Αυτό εννοούσα. Να, εντάξει. Άντε για. Σας αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνο ακολούθη. Γεια σα.